Κεφάλων Β, Σελίδα 930, Στίχη 1-3. Οι Χριστιανοί πρέπει να αποβάλλουν κάθε κακίαν. 1. Εφόσον να αποβάλουν λοιπόν, καθε κακιαν αναγεννήθητε δια του λόγου του Θεού, πρέπει να πετάξετε απ' επάνω σα σαν άλλο ρούχο ανακάθαρτων κάθε είδο κακία και κάθε δόλων και κάθε μορφή υποκρισία και ευθόνου, και όλα σα κατά του πλησίον κακολογία και κατακρίσει. 2. Αφού δεν απορρίψετε όλα αυτά, τότε σαν νεογέννητα βρέφη με πόθων πολλήν επιθυμήσατε το γνήσιον και ανώθευτόν πνευματικό γάλα της Θείας Διδασκαλίας, για να μεγαλώσετε με αυτό και καταλήξετε στην σωτηρία. 3. Και θα αισθανθείτε τον πόθων αυτόν για το πνευματικό γάλα της Θείας Διδασκαλίας, εάν βεβαίως δια της πείρας σα, εδοκιμάσατε και μάθετε ότι ο Κύριος είναι καλός και ευεργετικός, και οι λόγοι του συνεπώς είναι τροφή όχι μόνο γλυκία αλλά και ωφέλιμος και ζωηφόρος.